Πέρσι η Ρόδος είχε περίπου 420.000 χιλιάδες αλλά γερμανική ιδιοκτησία πρακτορία φέρνουν ίσως το, το μεγάλο κομμάτι του ροδιακού τουρισμού. Κύριο Πρέσβή, Πρέσβης εκτός από το ενδιαφέρον του για τον τουρισμό μας εξέφρασε και την αλληλεγγύη του στην, στην διαχείριση της χώρας μας για το μεταναστευτικό υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να είμαστε μέσα στα πλαίσια του Διεθνούς Δικαίου και θα πρέπει να σεβόμαστε ε, οτιδήποτε έχει να κάνει με τις αρχές της Ευρώπης όπως αυτές βγαίνουν συνεμετικά από όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης, μας ε, εξεδήλωσε το ενδιαφέρον του για περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασία των δύο χωρών ε, και κυρίως τη περιοχή μας και του Νότιου Αιγαίου, ε, της οποία έχω την τιμή να να προεδρεύω στην Πέδνε του Ιωγέου, αλλά και της Ρόδου συγκεκριμένα και στο θέμα της ενέργειας και στο θέμα της ανακύκλωσης και των σκουπιδιών και σε άλλες ακόμα πολύ έξυπνες προτάσεις μας έκανε από παιδεία, από εκπαίδευση, από ανταλλαγέ πανεπιστημιακού επίπεδου γνώσης σε κάθε περίπτωση με πάρα πολύ χαρούμενος που έρχεται εδώ στην αρχή της καινούργια χρονιάς του 2020 και τον διαβεβαιώσαμε ότι μαζί με τον πρόξενο τον κύριο Γιώργο θα είμαστε στο πλευρό του για να δώσουμε στους Γερμανούς που έρχονται στην περιοχή τις καλύτερες εντυπώσεις από το, από το νησί μας.